Καλώ ήρθατε. Καλώ ήρθε το δολάριο. Welcome to the real world. Καλώ ήρθε το δολάριο. Το δινάριο, συγγνώμη. Καλώ ήρθε το δινάριο. Το δινάριο είναι δυτό. Είναι δυτό, έχει διπλή σημασία. Μπορεί να συνδυάσει με τα δεινά. Oh. Το δινάριο, από τα δεινά. Exactly, exactly. Καταπληκτικό. Τσεκούρα αυτό έτσι. Ναι, το χρειάζομαι. Έχει δίκιο. Ούτε ας, για στή Πέμπτη δεν κάνει αυτό. Πώ σου μπήκε το 22, πήδηξε. Ή σου πήδηξαν τι μήτε. ήπια, ήπια. Δηλαδή σαν, σαν μικρό καρότο. Oh. Τώρα τι θα γίνει, το βλέπουμε. Μικρό, αλλά θα στείλει το καρότο Teles padre Έχω μια ιδέα. Αλλά δεν θα την πω, είναι μαρκία, άστο, την παίρνω πίσω. Θα γίνει ο πρωθυπουργό. Μπορώ τώρα να γίνω ο Πρωθυπουργό. Περίμενε, η ιδέα δεν ήταν του πρωθυπουργού, αυτό είχε εισήγησει. Δεν διστακτηκε. Σε παρακαλώ, ανακαίνιση εκτέθηκε ο Πρωθυπουργό δύο φορέ. Όχι. Περισσότερο εξεφύλια από το μισότάκι είναι αυτή η επιστήμονηση να του κάνει που ενώ παραδέχονται του γράφει στα αρχαία του ότι έχει να κάνει σύγκριση τρει εβδομάδε. Όταν του λένε άλλη έχει να δει τρει ομάδε. Λέει, ναι, αλλά δεν παραπονούμε. Το έχει πάρει πάνω του. Το παπατώ σήμερα. Φιλεχτώ μόνο του να το, να το παίξει πάντα. Η δουλειά δεν είναι εντροπή. Ξέρετε τι πηγαίνει στο Μασούτι ο Γεωργιάδης, ε, τυχαία τον αναφέρει συνέχεια. Μα, οι, άνθρωποι οι άνθρωποι με βλέπουν στο Μασούτι, συνήθω στην 5,5 στο σπίτι μου, το προηγούμενο Σάββατο πρέπει να βγάλουν 7 selfies. Γιατί, τι νοήσε, για να του κάνει διαφήμιση. Ναι, πολύ τυχαία του κάνει διαφήμιση. Τώρα που πολύ τυχαία ο Μασούτις πουλιέται σε ξένο φαντ. Γίνεται και αυτός ο ξένος. Ε, λακαήμενε, πώς Γεια σου, Πόστο Γεια! Τι κάνεις! Καλά, εσύ! Ωραία, είμαι γαμάτα! Μπράβο, μπράβο! Ένα αισιόδοξο μήνυμα, ευχαριστώ! <χαχα>, παρακαλώ! Γιατί το είχα πορεία, είσαι γαμάτα ή γαμάτα? Γαμάτα! <γράμματα> Όχι, είμαι γαμάτα! Βρήκε ρε. ο τόνο στη θέση του! Θα σου πω γιατί! Ρώτησα <γράμματα> γιατί! Όχι, δεν έχει γιατί, λοιπόν, επειδή σ' ακούω πάνω από δεκαετία, δεν ξέρω κι εγώ πάρα πολλά χρόνια, πάρα πολλά <γράμματα> χρόνια. Όχι, φοβάμαι ότι θα αλλάξω τόνο. Γαμάτα! <γράμματα> Και τώρα έχω φτάσει στα 43 αισιός! Πήρα να σου μοιραστώ μαζί μου γιατί έχω χαρή πολλές φορές με την πάρτι σου. πήρα να σου μοιραστώ τη χαρά μου ότι έρχεται η μπεμπέκα μας το Μάιο. Ποια μπεμπέκα? Το κορίτσι μου. Γεννάμε. Γεννάτε? Ναι. Α, ποιοι? Α. Εγώ με τη σύζυγο. Κάνεις παιδιά. Το έχει σκεφτεί καλά. Ρε φίλια, ε, αυτό έλεγα χθε με τη Μαρία και λέμε: Μήπω πούσο καλό το φέρνουμε το μωρό σε αυτόν τον κόσμο, Δηλαδή, αποφάσισε να φέρει μωρό με κυβέρνηση, με Μπράβο. Γενέω. Γενέω. Εκτό και αν το κάνει για το διχίλιαρο. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Είναι και το διχ... για το δεν βαριέσαι. Το κάνω για το Ά, και και μετά θα... δώσω το μωρό, σιγά. Επειδή πλέον σε σε αυτές τις μέρες, πήρα να Είσαι χαζουμπαμπάς πριν γεννηθεί κιόλας. Γάμμα τέτα. Γάμμα τέτα. Να σου πω θα σε καβαλήσει. Θα σε καβαλήσει. Δεν θέλει τέτοια. Δεν μπορώ να κρατηθώ σου λέω. Τα μικρά είναι πούστικα, Είναι παμπόνιρα. Έχει τον νου Λοιπόν, μη σε δει, δει, δει, δει, δει έτσι, κάνα τώρα που δεν σε βλέπει, αλλά μη σε δει έτσι όταν γεννηθεί. Τι γάμισε, Στο λέω. Έχω παλαμπόδι, από τώρα σου λέω. Ωραία, σου λέω ρώτα. θα γίνει μαλακή. Εκμεταλλεύονται. Τι να, Είμαι πολύ χαρούμενο που έρχεται η φιγατέρα, τίποτα. Βρε, ποια θηγατέρα ναι. θα σου γαμίσει στο αδόξαστο. Χαχαχα, <laughs> ή <laughs> και αυτό μέσα στο πρόγραμμα είναι. Με μες το στο πρόγραμμα είναι, αλλά να γίνει με ένα ρέγγουλο. Θα γίνει, γίνει μην γίνει από 0 χρονών. <laughs> Άμα είναι να μας γαμπνίστο Ε άμα το σε το βλέπει καλύτερο... έτσι σε τρώει και ο κόλος και σένα Άισιχτηρ καλά ε, να εσύ. πάρεις ότι πάθεις Καλή χρονιά να έρχεται όλοι σας Θα δούμε Έλα Αποστολή. Έλα Βάλε την Παρασκευή Τους γερόντους Δημητριά, Δημικρούτσικος και λοιπά, Και φέρω σέτοι στον πομπά μου Τι να τους κάνεις στον πομπά σου Να τα φέρω ως Δίπλα στα μάτια τους έχουν Ένα δέντεράκι Καλουσύνη. Ανάμεσα στα φρύδια του ένα γεράκι δύναμη και ένα μουλάρι. Αποθυμώ με στην καρδιά του που δεν σηκώνει τα δικού. Είμαι ο για την Παρασκευή. Θέλω ότι δεν κυλούμαι τη φράση μα στο μέλλον. Εγώ θέλω να το κοιτάω και να το φτιάχνω εγώ το μέλλον μου. Οπότε θέλω μια θεωρία για την πρώτη Παρασκευή του 22, Ένα παλιάτσο είμαι εγώ. Καλή σα μέρα. Εσύ <στά> μπορεί, αν θε αντί να γυρίσει πλάτε στο μέλλον, τότε να γυρίσει τον κόλο στο μέλλον. Έτσι που αφιέρωσε τον άνθρωπο. Άμα γυρίσει πλάτε. Φτιάξουν <στά> το μέλλον σου, άμα, άμα πλάτη, το μέλλον σου ήταν, έτσι. Ήταν, ήταν μηνύματα που περνούσαν αυτά γύρω από τα πλάτε σου για να. Πάτε να μου πείσαι. <στά> Καταλαβέ. Οπότε θέλω να παίξει τον άνθρωπο. Ένα παλιά του εγώ. Με το. Καλή σα μέρα. Μπράβο. Ναι, αλλά εκεί που λέει ένα παλιά του εγώ, θα λέει Ένα κουνούμενο είμαι εγώ. Δεν θε να βάλω τον παλιά του και το ληστή. Θα υπάρχει μια διέξοδο. Υπό παλιάτσο στο νοσκί Ό,τι θες, βα, εγώ θέλω αυτό, ρε, παιδί μου. Εντάξει, αυτό σου φάλλω, Και με, ο, ότι είμαι κουνούμαλος όμως και ο, ε, η... Εντάξει, κουνούμαλος, το άκουσα και γίνει κουνούμαλος Ρε καλά και... Θέλω το 22 γίνει κουνούμαλος, άντια Γεια yeah. Ένας... κουνούμαλος είμαι εγώ Καλημέρα σας Θα τα παιδιά Εσείς ακούτε Kunúmala, no mala, hola Kunúmala. ¿A dónde ni pije to EA? ή από αυτού του άριστου και από του προηγούμενε άριστούν. <συριακά> Γιατί αυτήν η κορυφαίο τον α... κορυφαίο τον mm. με το κορυφαίο πάνω Ένα Να πτάχ, να βρεις, ρε, φίλε. Πρόβλημα <συριακά> πρόβλημα. <συριακά> <Προβλημα>. <συριακά> Πες μου ποιο είναι. <χαίου> ε? Ε? Κάποιος, κάποιος... Δεν το έχουν σκεφτεί Φέβη. αυτό οι Χαϊνιδε. Φαντέριαζε, αστυνόμο Χαϊνι. Αστυνόμο Χαϊνι, μπράβο, μπράβο, το φτιάχνουμε σιγά σιγά. Για αφιερώσει λοιπόν για την Παρασκευή, Απόστολε, όλα αυτά που έχουν χαθεί, το Στικάκι, τα χαμένα αρχεία τη Κύπρου, αυτό που έγινε τότε στα μυα και όλα αυτά. Και τώρα και του Τσιόδρα και του Λίδρα η έκθεση, οι οποίοι δεν λένε σε ποιον τη δώσαν οι μαρκέ, για, γιατί δεν είναι επιστημονική ερώτηση, <χαίου> Κουβάζει τον α, επιστήμον άνθρωπο τώρα να μιλάει για τέτοια. Είμαι, είμαι σε επιστημονικό σώμα. Είπα να μιλάω για αυτά. Mm. Ναι, ναι, ναι, μάλιστα, μάλιστα. Με του χαίνιδε και άκτο για την Παρασκευή. Όταν ρωτάει ο ίδιο ο Αμερικανό Ναύρο και τι θα πείτε στην κοινή σα γνώμη και απαντάει ο Θόδωρο Πάκαλο. Θα πούμε ότι τη σημαία την πήρε ο αέρα. Πάντως και εσεί άρση... κάπου το είχατε ξεχάσει. Όχι, δεν καθόλου. Το είχαμε αφήσει εκεί στην αρμόδια υπηρεσία. Από τη really. από την παράδοση της μελέτης του κύριου Ψιόδρα και του κύριου Λίτρα στο Μέγαρο, στην κυβέρνηση, όχι στο Μέγαρο Μαξιμούδι γιατί τη μελέτη αυτή ουδέποτε την πήραμε εμείς στα χέρια μας. Πρόβλημα, πρόβλημα, παίζει μου πως το λύνει, πως το Για ιδέστε όλοι το μακροβάντι που τραμπαλίζεται. Ναι, ο Αλβασταλίδη. Ναι, ναι. Ένα αγούρι για την Παρασκευή, αν γίνεται. Ανοίγω την πόρτα το βράδυ. Μήπω την πόρτα ανοίγω το βράδυ. Την πόρτα ανοίγω το βράδυ. Δεν άπορε. Λέω. Ήθελα για την Παρασκευή η Αποστολή, την, αυτή τη γιατρή να την παγώνει που βγαίνει συνέχεια στα κανάλια. Ναι, πόσο μας ε... πουρώνει η Ματίνα η παγώνει. Η Γιατρήνα, η το Ναι, με το. Mm. Που έχει την ιδιαιτερότητα στη φωνή, ρε. Ναι, μωρέ, Που δεν τη αρέσει το no. Τζίτζερ ναι, ναι, και εδώ που ταιριάζει έτσι πολύ φωνή της με του Παπαδόπουλου του Αντώνη του παλιού του κομικού. Ας το διάλο, ναι, ναι, να, ναι του παλιού το κομικού. Μα έχει ένα δίκιο, το... έχει αυτή τη γουλίτσα που καταπήρξε. Ναι, γι' αυτό δεν κάτσε να μην από Θα βρει κάτι πετυχημένο, εσύ. Πολύ ωραία. Περνάμε εδώ στο studio, με την κυρία Ματίνα Παγώνη, Πάντα ωραία, Αλλά είναι μια μέρα. Τι κάνει. Γιατί πρέπει να το πω, Με την ελικριά σα μιλάει, γιατί να πίνουν στην έγινα νερό. Δεν ξέρω τι γίνεται. Είναι λίγο ok, <laughs> λίγο ok. Τι φτάει λίγο, δεν μπορώ να μιλήσω. Κυρίες. Καλά επειδή δεν στο κάνετε, πρώην πρωί δεν ξανάρχομαι. Μα σα παρακαλώ, μην θυμόνετε. Δεν σα άρεσε, Δηλαδή. Τι να μ' άρεσε, Αφού με αυτό το πράγμα δεν τρώγεται. Τέλο, yeah. να φάτε λίγο από τα διπλανά, μέλο με που... πέρα... να μου όμω Δεν μου ξέρω, εγώ τι έχουν και τα διπλανά, έτσι όπω εδώ πέρα. Αυτό πιστεύω να το κατάλαβε. Μα τώρα είμαστε σοβαροί πρωί. Αυτό έφαγε. Μα γιατί ο δεν Τα ο το καρδιτους μια δυνατή σιωπή εκείνη τη σιωπή που γίνεται πριν από τα στο ροπελεκί Αποστόλη, ήθελα να σου πω για την Παρασκευή ήθελα να μου κάνεις μια αφιέρωση. Για πες. Θυμάσαι για έναν που σε έλεγε μια κουζίνια με τα βαλαιά τα μάτια που έλεγες, στα το Τουρκουάζ. <Δελποθή> ναι, ναι, ναι Δεν ξέρω αν τουλάχιστον έχει τα μάτια τα παλιά του βουλάντα αλλά το βλέπω το έργο να έρχεται. Α, που κλέφει. Ξανά, yeah. yeah. ξανά, ξανά στο πασόκ, ξανά νέο, ξανά σαν το τσίπρα πούμε ότι θα σώσει την Ελλάδα και θέλω να μα ξαφνείστε αυτό εδώ το απόσπασμα με την παλιά την κουζίνα που πάλι θα δουλέψει πάλι. Οκ, mm -hmm. okay, δεν yeah. καταλάβαινε σύνδεση αλλά αφού το γουστάρι, θα το βάλω. Νικάκι Νικολάκι μου, αγάπη μου, αγάπη μου. Αγάπη μου. Ε, μου είπε μήτει για την κουζίνα ότι διάφραζε για την κουζίνα που έχω σπίτι μια. Παλιά αλλά είναι να χρησιμοποιείται τελείω δεν έχει μπει σε μπρούζα. Ναι, ναι, μαγειρεύει. Ναι, ναι μαγειρεύει, Είναι τα παλιά τα μάτια. Τα παλιά τα μάτια, ναι, πια. Τα Τυρκουάζ. Εσύ, ο αποστόληο του Δημήτρη δεν είσαι. Ναι, ναι του Δημήτρη, εγώ του Μίτσου. Μέσα το πάνει λέει στο Ισί, κάτι τέτοιο. Ισί, ναι, ναι. Η σου, εγώ κι εσύ, Τώρα. Μαλάκα <συμίλωση> Ναι, ναι, θες την κουζίνα τώρα ή μη μου σαγδίσεις τα μεριά. Όπα, όπα, μίλα καλύτερα γιατί τα παίρνω, είμαι οξύθιμος Ναι, μιλάς πολύ δυνατά ρε φίλε Ναι, νάξι, τι ναι. να κάνουμε, με Νταΐς Είσαι Νταΐς Ναι, ναι Ρε, ρε μαλακάτι, <συμίλωση> θες την κουζίνα ΑΙΚΑΙΚΙΚΙΚΙΚΙΚΙΚΙΚΙΚΙΚΙΚΙΚΙΚΙΚΙΚΙΚΙΚΙ Τι λένε τι λέτε, με μέλα και μα άλλο τα μέγ και μου λέει ότι θέλει την κουζίνα. Προτιμώ καλύτερα τον μπάνιο. Δώσε μου τον μπάνιο όχι την κουζίνα. Τι Είτε μπάνιο κάνει και να μπει. Στην κουζίνα τι θα κάνει. Ούτε φαγό δεν ξέρει να ψήσει. μπάνιο θέλω τελικά. Λοιπόν, θα πιάσω το Δημήτρη και θέλω να σα ρε που κάνουν κάτι είσαι και θα σα γραφείσω και του δύο μαζί. Πολλά υποσχέσει! Λάδι πολύ και την γανήτα τίποτα. Εγώ εγώ δεν κουβλά και θα μάθω ποιο είσαι θα μου από το Δημήτρη και θα το γάσαι μόνο στο πρώτο απόγευμα. Το Δημήτρη τη χαιρέε! I... T. T. T. T. T. R. E. Ποιος μου ήρθε το Σαββάτο, πήγαν όλα καλά και θέλω να μου βάλεις μια παραγγελιά την Παρασκευή την Πέμπτη, πότε είναι το θέλω να μου βάλεις το παπάκι από τον άσημο για το παλικάρι μου που ήρθε στη ζωή. Εντάξει φιλάκια πολλά, μάνα μου Έχω, Έχω ένα πέρα. παπάκι Στρογγυλοφάναρο Φιλιά πολλά, καλή χρονιά γυαγιά. Έχω ένα παπακι. Namukani pa, namukani pa, pa, pa He says yes. He has me shook and Για. Τι έκπληξη να φύγει! Δεν περίμενε να το σηκώσω! Έπειρε και το τούτου, γούστα Το τούτου είναι μικρό, να στο βάλω στο τούτου. Όχι, όχι, και όχι. Είμαι και απροετοίμαστο, δηλαδή ξέχασα τι ήθελα να πω. Παραγγελίε, πότε θα παίξουνε! 7 Γενάρη. Σκέφτηκα το πάνω να λέει αυτά ότι οι εργαζόμενοι τον έλεγχο και να βάλει κανένα τη έτσι διεθνή, τίποτα του κόκκινου στρατού, κάτι τέτοιο. Ο εργαζόμενο για πρώτη φορά μπορεί να ελέγχει τον εργοδότη του και το κράτο. Ή αν το εργοστάσιο για κάποιο λόγο δεν έχει παραγωγή, μπορεί να κάτσουν και να πληρώνονται. Μπορεί να δουλεύεις παραπάνω, μέχρι 10 ώρες και σε αντάλλαγμα, παίρνει παραπάνω ρεπό οι άδειε. Η κυβέρνηση προχωρεί με την αρχή. Πρώτα ο άνθρωπο. Χατζηθάφτη. Δίπλα στα μάτια του έχουν ένα δέντρακι καλοσύνη. Ανάμεσα στα φωρίδια του ένα γεράκι δύναμη. Κι ένα μουλάρι από θυμό με στην καρδιά του. The Ciccuny